Ναι Για. και σένα Γιατί είσαστε μιζέροι και μεμψίμιροι Δεν μπορούμε να μας τελειώσουμε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 Πόσο εκεί πέρα επένδυση ε, είναι. Δηλαδή, Λίγη ξεφθύλα, να... ταινίες δεν βλέπουνε, να... ξένες σειρές δεν βλέπουνε. Τον επι... επιμικεντή τον πούλησες. Ω, oh, γιατί τον θες. Ε, χρειάζεται τώρα. Σου μάζεψε, περνάνε τα χρόνια. Να το βάλουμε να με το χρέος, πόσο λένε εκεί πέρα. Oh, καλά. Μέσα σε όλα όσα ακούγονται για την κούρσα διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κανεί δεν αποστολεί, δεν σκέφτεται τον Αντώνη. Τι κούρσα, παιδί μου, κούρσα με κουτσά άλογα είναι αυτή. Κουτσα, κουτσά. Όλα κουτσά. τα άλογα, κουτσά, ακροδεξιά, ζαβα. Είναι αυτό Άνι, κούρσα. Ντών. Αυτό δεν είναι Νοιάζε... κούρσα, παραλυμπιάδα. Ναι, σωστό. Κοιτάξτε τα βάνια, νοιάζεται κανεί για τον Αντώνη. Μπορεί το θυμήθηκε στον Αντώνη. Να ξαναγίνει Αντώνη αρχηγό, γιατί δηλαδή όχι. Δεκατοί... Το παλεύει, αλλά το παλεύει με άλλη μαρκή τον Άδονη. Αν τ' αυτού! Κάνεις, καμιά φορά και μια ανανέωση ρε παιδί μου, βάζει μια άλλη ταμπέλα μπροστά ή τέλος πάντων σκυλί, σκυλί, σκυλί και ο άλλος βαρέθηκε. Κάποια στιγμή και τα σκυλιά να γίνουν αφεντικά ή να δείχνουν ότι τα σκυλιά είναι αφεντικά. Και από πίσω το λουρίτε το, το κρατάει άλλος που κάποιος άλλος κρατάει του άλλου του Λουρί. Μου για τον Αντώνη τώρα και ταράχτηκα. Έλα, το λεπτήρα για αυτήν την κυρία που σου λέγει τώρα για, τα, για το σκυλάκι που πούλαγε. Ναι. Και για αυτήν και για άλλου υπόλοιπου, σαν κι αυτήν. Mm. Αν θέλετε, αφού είστε φιλόζωοι, μαζεύτε καναδέσκοτο και μην τα παρατάτε στου δρόμου. Εγώ τι είπα τώρα, αυτό δεν είπα σε αυτήν. Ναι. Να μην τα αγοράζει, να τα παίρνει από το δρόμο. Να Ήταν πέρατε... ένα κοινωνικό μήνυμα, μια προσφορά δικιά μου. Μια προσφορά τη ελληνοφρενεία. Έτσι. Στα ζώα που αισθάνονται ζώα, εν πάση περιπτώσει. ζώα να αισθάνομαι σήμερα εγώ, α πούμε.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 I am very happy. Lola here is an apple. ¿Le dé mi Tak, happy why? Why happy? Was made this The same seat with Cyprus the Prime Minister. The left. Y so nice to meet you now, Ναι. Περιμένω μια απάντηση από σένα. Βεβαίω. Τι απάντηση? Τι είναι καλύτερο, τα τέσσερα ή στα όρθια? Δεν μου απάντησε. Τεραγωγέντε. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω γι' αυτό. Είναι και συγκυρία. Ναι. Στα τέσσερα, αν υπάρχουν οι επιγορατίδε, είναι οκ. Okay. Στα όρθια, δε... αν υπάρχει ένα στίχο, δε... επίση είναι OK. Κάπου να κουμπά. Το κουραστικό δεν το χαριστιαίσαι. Δε μου λε από μου γιατί σου μιλισά άσχημα χθε. <Zutuk> ναι, γιατί με πήγανε. Εσώση με πήκραν πολύ, τώρα που φεύγω από τη ζωή να πάσα τσακίδια τα μου. Okay, Όχι, και να φύγει αυτή τη ζωή, αγώρι μου σε χρειαζόμαστε. <Zutuk> <εσί>. <Zutuk> είναι φίλε μου, συριζούλη, προϊόνση είναι προσαρμούλοι. Πού θα έχει το ονόμαστε εμεί, που θα έχει Εγώ, παιδί μου, η <Zutuk> <Λόσ trainer, Zutuk> εκτονόστα <των> <Zutuk> λά <Lehr> του λάου ποιο είναι. <Zutuk> τι ο μεσημέρι όταν τελειώνει ευκολου, παίρνει στο αεροπλάνο και πάει σε άλλη χώρα. Μπα, και αυτό απαγορεύεται. Ποιράζει δηλαδή που το σπίτι μου είναι αλλού. Εδώ άλλο τι επιχειρήσει τη Βουλγάρια. Και προφανώ επιστρέψει στον προϊόν το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 Ό,τι συνέβαινε τότε σημαίνει και τώρα. Θέλω να σου πω, παλιά που είχαμε και φίλιο. Παιδί μου, Α, έχει αποδείξει ο κομμουνισμό ότι αποτυγχάνει. Μέχρι... Πριν 25 χρόνια, δηλαδή. Πω, ότι ότι αποτυγχάνει. Ναι, λάθο μοντέλο, λάθο. Ξέρετε, νομίζω είναι η στιγμή πρέπει να μου πει και για την Κίνα. Ε. Γιατί ε. δεν μου λε για την Κίνα, γιατί τα κρύβεται αυτά. Κατά ένα μέρο αποτυγχάνει. Οπότε θα πρέπει να δοκιμάσει και λίγο αυτό. Πιο... Α, μόνο κατά ένα μέρο. Κατά κάποιε συνθήκε συγκεκριμένε, όχι. Ε. Και τι το κουράζουμε, παιδί μου, αφού ο καπιταλισμό έχει επιτύχει. Γιατί κουράζουμε και ψάχνουμε στο μυαλό μα κομμουνισμού. Έχουμε Επιτυχημένο καπιταλισμό. Χρειάζεται να αλλάξουμε μοντέλο. Αν τώρα... ένα μοντέλο είναι επιτυχημένο, είναι ο καπιταλισμό, δεν το λε. Κύριε Μαρκά. Όρίστε. Είμαι 51 χρονών. Μέχρι τα 45 μου στον καπιταλισμό πέρασα πάρα πολύ καλά. Περάσε, περάστε. Γιατί ήταν επιτυχημένο, γι' αυτό πέρασε καλά και μετά σκάσανε. 45 πέρασα πολύ καλά. Ναι, από τα 45 μέχρι τα 51, σου βγήκε και όλη η φούσκα των προηγούμενων 45 ετών. Έλα, γεια, γεια. Α, δεν σ' άρεσε τώρα. Τι πήρε καμιά καπιταλίστρια, καμιά τραπεζίτσα. έλα, παραγγελιά, βάλε Παπα Μιχαήλ κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια, παίζεις Παπα που λέει πόσες δουλειές έχει κάνει και διάμεσα βάζεις και τι Τσίπρα τις δουλειές που έχει κάνει. Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια, φκοχιά καλή καρδιά μα και Εγώ...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 να σας πω όλες τις δουλειές έχω κάνει στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες είμασταν καθαριστές έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ Ναι <Συσχερ> <Συσχερ> <Συσχερ> <Συσχερ> <Συσχερ> <Συσχερ> <Συσχερ> Θα μου βάλει κάτι για σήμερα, σε παρακαλώ. Με <φερίζεσαι> παίρνεις σήμερα στο όνομα σήμερα, με το πρακνάκι σου. Παιδί <ΣΕρια> <ΣΕρια> μου, πριν από λίγε μέρε είχατε βάλει το διάλογο που είχε ο Μαϊμαράκης με τον. τον, <ΣΕρια> τον χοντρό του. <ΣΕρια> με τον χοντρό τον <ΣΕρια> Του Πασόκ, μωρέ. Βενιζέλο. Βενιζέλο που έλεγε. Α, όχι, μα σε μένα που έλεγε. Ναι, <ΣΕρια> <ΣΕρια> ναι. Θέλω πολύ να το ακούσουμε εδώ στην παρέα όλοι που μαζί. Σε παρακαλώ. <ΣΕρια> λοιπόν, θα <σορίζετε>, Λοιπόν, ε, κύριε Μημαράκη, σε παρακαλώ Όχι μάγκες εμένα σε, σε ευχαριστώ εμένα. γιατί τους μάγκες τους το πάτησε πρόγραμμα το τρένο Ακού υπάρχουν και εμεί εντάξει είμαστε Αυτά λοιπόν, τις ονεύουν, όχι σε μένα Το δικό μου ύφος και ύφος διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς ναι, ναι, Και ναι, ναι. θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ύφος του συνομιλητού μου μαγκέ. Ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία Αποστολή. Έλα. Πού είσαι αδερφούλη. Έλα ρε μωρί. Γιατί ρε παλιγάρι. Ε, ξέρω εγώ τώρα γιατί. Καμιά φορά μου ήρθα κεμένα στην τρέλα. Ε, σταματήστε λίγο γιατί μιλάμε με τον Αποστόλη και είναι σημαντικό. Πες τα παιδιά να σταματήσουνε. Παραγγελία έχω. Το μπουμπούκο που λέει θέλω θέλω θέλω και καπάκι να βάζετε εσείς το θέλω του Μιχάλη του Κακέπη. Αυτό που λέει το έχω ανάγκη πολύ. Όχι! Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Το θέλω του Μιχάλη Του Καρκέπη είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Πρέπει να το δει και να το φτιάξει. Και να το... Αυτό που λέει. Θέλω. θέλω μια νέα δημοκρατία όπω είναι η ρεπουμπλικάνιση τη ΕΕ. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. μια νέα δημοκρατία τόριδες, του Θέλω μια νέα δημοκρατία Σε το κόμμα του Ραχώη Θέλω Να έχω τη γεύση Από τα ίχνη σου στα χέρια μου Και να καλιάσω τη μορφή σου Στα νυχτέρια μου Θέλω μια νέα δημοκρατία που δεν θα ντρέπεται Να πει ότι είναι δεξιά τόσο απλά Να Σαν να σωθάνε Σε τα αρματολί Τα βράτσα σιδερο... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά λοιπόν. είτε. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ερίχρι. Θέλω ένα ποτπούρι τη Ντόρας. Να τη βάλουμε μου σκοχαλύτερης χρυσός. Εννοείται. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Στούκας είναι το παιδί. Κόπανος είναι. Nie, nie, Και σε ερωτευθεί φωτειά και το ξέρω. Και μετά θα αρχίσει το πόνο κι έφτιαχνε. Ξέρω τι φωνάζει. Κι παφέρω. Τρώμαξα. Έχει τον κρυφό, σε πονά και σε λιώνει. Αν κλειδικά, σε τίρα σε κλεισώνει. Η νέα δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Α, κα, κα, κα, κα, κα, κα, Zdjęcia Στην κούρσα τη διαδοχή στην Νέα Δημοκρατία είστε με τον Κούλι. Εμεί είμαστε με τη Σάτηρα. Όποιο την είστε... υπηρετεί καλύτερα, είμαστε με αυτόν. Ο Κούλι, ο Κούλι. Θα δε... κατέβει ο Βορρήδη, ο Βορρήδη. Με ποιον είσαι εσύ? Είμαι με τη συνταγή με Κούλι. Ομ... Δίνει μια συνταγή σε μια κυρία για να φτιάξει χαλβά με Κούλι. Θα το βάλει την Παρασκευή. Πού τα θυμάστε, πανάθεμά σα. <laughs> Δεν τα θυμάμαι εγώ πάνε τόσα χρόνια. Γεράσαμε. Βγάλαμε άσπρε τρίχε στα. Τέλο πάντων. Με το πει, μη το πει. Πού να το πει, αφού βγάλαμε. <laughs> Α μην έκαναν λέζερ, τέλο πάντων.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 Έχω γράψει τα μισά, δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα Για πείτε μου τι βάλατε Έβαλα το, το νερό, τη ζάχαρη Το ιδοκάριδο, τα 200 γραμμάρια Τα πορτοκάλια Έχει και κάτι άλλο 200 γραμμάρια Αλλά αυτό δεν το έγραψα ε, Σημειώστε, Κυριάκο Μιτσοτάκι. Τι είναι αυτό Τι είναι αυτό που μου λε. Για τη συνταγή Τι άλλο είχε 200 γραμμάρια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 Το καλβά. Ναι, δεν σα λέω να φάτε χαλβά, σκέτο, μόνο κούλι. Βάλτε και άλλα, τα άλλα που είπατε. Ναι. Σοκολάτα και κρέμα γάλακτο, πόσο έχει απο... από πάνω, από πάνω. περιχύεται στα μάτια. Αλλά για πιο ωραίο αποτέλεσμα, μπορείτε να το ανοίξετε εκεί στο μάτι να φαίνεται ότι θα είναι ωραίο σοκολάτα όλο και να φαίνεται αυτά τα ωραία μάτια. Τα στροκυλά σαν κερασάκι θα, να αντί. Δεν μου λέτε το οδό ύδρα, τι είναι, άσχετο. Είναι το εστιατόριο. Ναι, εντάξει με τη συνταγή του, το οδό πήγαμε. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάννα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Μια παραγγελία για την παρασκευή. Ρίξα. Ξέρω τον Άδον να λέει τι είσαι και διάμεσα ξέρω εγώ βάλε τον ύμνο το Ταγμάτα Λιτών. Είμαι δεξιός και δεν το εντρέπουμε καθόλου γι' Τι ορίζει τον δεξιό. Ο... Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμ, σέβεται την παράδοση Ορκίζομαι ει Θεόν των Άγιων του των Όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως ει του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Το αρέστο τρίπτυχο πατρίστρι και η οικογένεια και δεν τρέπετε γι' αυτό, δεν το θεωρεί Θα εκτελώ πιστό άπασα στα ανατεθισόμενα μου υπηρεσία και θα υπακούω ανεφόρων ει των ανωτέρων μου.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 Για την άλλη Παρασκευή. Λίξε. Το τραγούδι που είχε βάλει για τη ζωή στο Βετζινάδη, όταν το είχε χάσει η ιστορία, Να τη λέει: Όλα μαζά και πετά, Ότι θα πάει το πισματοκοπή. Και εκεί να του λέει: Τι είπατε, Φτιάξε το πορπάντρα μου. Μπορώ σε σένα κρεμούμε. Μπορείτε, μπορείτε. Σε αυτό το Βετζινάδη που έρχονται φιγουρίνια και τίγλικα κι αλόποτα και, και μάγκε και χιτίνια. Κοβέ! Νομισματοκοπείο πίο, κύριε. Μια σοφέρ να δαλείς, και τσακπίνα. Τι είπατε. Τσόζα και από το Βάλε μου, λέει, Τι είπατε? Παραγγελιά για την Παρασκευή. Είχτε. Θα βάλεις να το Λαβερτζή, εκεί Λεβέντη που λέει ότι είμαι και σκουπίζω και κάνω. Ναι. Θα βάλεις τον Μπρούσαλη να λέει τζιριμ, τζιριμ, τζιριμ, να λέει αυτός και την έκανα. Τον Παπαγιαννόπουλο πίσω να λέει χούφτοστη, χούφτοστη, το κιάλο, βάλει και άλλη πέρα, να την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 Τη αγαπάω, σε λατρεύω. Μποπ, και... Τώρα και εγώ, μόλι. Μία παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, μωρώ, μου, τι θε. Θέλω τον ε, οπαδό τη Νέα Δημοκρατία που φώναζε τον Μημαράκη μουστάκια μου, μουστάκια μου. Ναι. Να το συνδυάσει με τον ε, Νίκο Σταυρίδη από την ταινία Κίτρινα Γάντια που τα είχε βάλει με το μουστάκι έξω το σπίτι του. Τη κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Πασίγνωστα, αυτοκουσάκια. Έλα, βάκελα! Έλα, βάκελα! Έλα, βάκελα! Έλα κάτω Βαγγέλα Να ξέρετε ότι εμείς όπως κατ' έχουμε πει Είμαστε έτοιμοι να σας σ*** σου Τι είπε μουστάκια Ναι αγόρι μου, ναι μουστάκια Είμαστε έτοιμοι να σας σ*** σου Έλα Βαγγέλα Για κοιτάτε κόσμη τι καθόμαστε και συζητάμε με το μουστάκια νυχτιάτικα Σας παρακαλώ πολύ για τις αφιερώσει τη Παρασκευής. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στάρματα, στάρματα. Τη μνήμη των παλικαριών που δώσαν το αίμα τους για να ελευθερωθεί αυτή η χώρα που τώρα ξεπουλάνε οι άχρηστοι. Ναι. Αποστολή! Έλα! Δεν μου λε μια παραγγελία θέλω για την άλλη Παρασκευή. Ρίξε! Θέλω άδονη να λέει θέλω α πούμε τη Νέα Δημοκρατία σαν του Τόριδε κτλ. Και μετά το τραγουδάκι του Σαρόβα που λέει δεν πάω να θέλει ό,τι θες. Τα ρε. μου θα πάρει. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία όπω είναι οι Ρεπουμπλικάνοι στι ΗΠΑ. Μια Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία Ρεπουμπλικάνου. Θέλω μια Νέα Δημοκρατία Τόριδε του κάμερα. Θέλω μια Νέα Δημοκρατία Τσεντεού τη Μέρκελ.